Έλα, Κωστάς. Να σου πω, ένα. το ταδονιχοριαδι. Το Πως τοπεί δύο αυγά μάτια και ένα λουκάνικο στη μέση. Ε, φτιάξαμε ένα πολύ ωραίο λουκάνικο που αποτελείται από πάντα τουλίστιγκανιτές, δύο παιδεύουμε. δύο αυγουλάκια, δύο αυγουλάκια <Λε> ναι, και ένα απλό λουκανικάκι. Αν το κάνω αυτό, η εικόνα, ξέρει τι σχηματίζει. Μα γι' αυτό λέω, πιατάρα έφτιαξε. Δεν πω πολύ μπροστά. Το κορεδένει μπροστά στη μούρη του. Ότι είναι πιατάρα, ή είναι ναι. πιατάρα. Ναι. Πολουκάνου, κάμια είναι χορδιά, δε καλά θα περάσουμε. Με Μα πράσο, με πράσο, πιστεύει. όχι με πορτοκάλι, είναι πιο βαρύ. Με πράσο και μουσική, τέτοιο, το όμω χαρίσω με πράσο, ε. Ωραίο, ωραίο. Ε, εντάξει, σου πω. δεν είμαστε θεσμοί. Έλα. Θυμάσαι έναν Ελυβιζάτο που κάνει μια επιτροπή για την αστυνομική βία και αυθαιρεσία. Τα δεν τα θυμάμαι αυτά, δεν έκανε, όχι, έχει κάνει Instagram. Ακου, άκου, έκανε 6 μήνε επιτροπή, το ρω η δημοσιογράφη δεν ξέρω ποια αφημερίδα του απίθυναν ερώτημα λέει την έχεις, πότε θα, θα τελειώσει η επιτροπή αυτό το έργο της και λέει την έχω δώσει το χροσαγωήτη εδώ και ένα μήνα Καλά δεν αδειάζει, έχει να καθαρίσει και τον τόπο να φέρει την Ελλάδα στα ίσια της, είναι τι νοείς, πότε θα τα κάνει παιδί, να στους γόητεις όλα Εγώ είμαι αυτή τη στιγμή υπουργός προστασιάς του πολίτη Ναι Έχω ένα τεράστιο έργο να κάνω μπροστά μου. Πρέπει να φέρω την Ελλάδα στα ίσια τη. Ελαντέα, πώ θα φέρει την Ελλάδα στα ίσια με του αστυνομικού να μείνει στα ίσια του. Το ίσιο, βέβαια, το, σε αυτέ τι το, περιπτώσει το του Χρυσοκοίδη το μετράμε πάντα σύμφωνα με τον κλόμπ του Μπάτσου. Το μετράμε τον κλόμπ του Μπάτσου, ναι. Μπορεί να κάνει και τις σελίδε από το μνημόνιο που δεν είχε διαβάσει, τι στηλίγη γύρω-γύρω το κλόμπ για να μην φαίνονται σημάδια. Λέει ο Βρούτση ότι θα μα προστατεύει. Κανένα εργαζόμενο δεν θα μείνει απροστάτευτο από την κυβέρνησή μα. Δεν θα είναι κανεί απροστάτευτο. Τώρα, τι προστασία ακριβώ είναι αυτή, τι θε, δεν ακριβώς. τη θε. Όχι, πουλάνε προστασία διάφοροι υπόκοσμοι. Ένα από αυτού μα το είπε και κατάμουτρα. Κάπω έτσι. Κάπω έτσι το λε και η Το λε και η Μπραβιλίκη. Πουλά ακριβώ. Πουλάνε προστασία. Εσύ περίμενε ότι αυτή την προστασία θα την πάρει τσάμπα, σαφώ και πολύτερα. Αλλά με έμεσου φόρου. Κάπω πρέπει να στηριχθεί η οικονομία, φίλε. Λυπάμαι. Ναι, η διαφορά είναι ότι την πληρώνει και δεν έχω γυροστασία. κατάλαβε; Η διαφορά είναι το σωστό. Η διαφορά είναι, όχι η διαφορά. Ωραία, ρε Ποτόλ, είμαι συγκλονισμένο. Καλά, ηρέμησε. Γι' αυτό που γίνεται στην Αμερική, μου ωραία. Ένα αστυνόμο θα μείνει χωρί δουλειά, θα το χωρίσει και η γυναίκα του λένε. Και ψυχολογικά. Θα έχει ψυχολογικά. Τι ψυχούλα θα κάνει. Τσεχούλα, είσαι κι Ψυχούλα, σαν την ψυχούλα του Τραμπ έχει. Το βλέπω από την άποψη που το βλέπει ο Τραμπ. Είναι κι αυτό μία άποψη, δεν είναι. Ναι, βέβαια, η απόψει είναι σαν τι κολοϊπίδε, όπω έχει πει και ο <laughs> μέγιστο κλειδίσκουτ. Έχει ο καθένα από μία. Ο Τραμπ είναι χωρί την άποψη σκέτη κολοβα. Ακριβώς το ζήτημα είναι τώρα για να λέμε και τα πράγματα να το σοβαρέψουμε λίγο πρέπει ο διάλογος να τον ως εξής είπε κάτι για Pink Floyd και του λέει Black Floyd είναι και εκεί ήταν η διαφωνία Λε, Λε, η Αυτό είναι που το σοβαρέψες τώρα αυτή είναι η ατάκα Λε, Λε, η σοβαρή Πρόσεξε. Η Πολύ καλά πήγε. Η κοινωνία των Αμερικανών θα έρθει και σε μας και το ξέρεις και σε νομοτελείο Μα εμείς δεν δε δε είμαστε τόσο... ρατσιστές είναι δυνατόν. Πώς είναι πώς ο Έλληνα ρατσιστής που έχει ζήσει πρόσφυ Τι φάση Λουκάε, ρε, ούτε για το διάλογο σου είπε, ούτε σου σατανάς. Είναι καλά. Καλά, τράβηξε κάτι τελευταία βέβαια, έχει κάτι τρεχάματα. Δεν νομίζω είναι, ναι, ναι, ναι. είναι διάφορο, είναι που την είχαμε και για ψόφια. Είναι πολλά, ήθελε να κάνει ένα πιο φιλικό καμπάκ. Είναι καλά. Το Λέβαια. είναι Λέβαια. καλά στη λουκά Λέβαια. δεν ταιριάζει έτσι κι αλλιώς, είναι αντιφατικό. Προηγουμένω είπε κάτι και εγώ είμαι σε διασταύρωση και δεν μπορούσα. Σε είμαστε διασταύρωση ρατσιστές. είσαι με τι, σε διασταύρωση με bulldog που λέμε, τι διασταύρωση. Α, α, διασταύρωση ντόπερμαντ. Λοιπόν, λε ότι, ότι οι Έλληνε είμαστε ρατσιστέ. Δεν είμαστε καθόλου. Το σκέφτηκα τώρα που έκλεισα το τηλέφωνο και σου. πιστεύω Δηλαδή, λε ότι δεν είμαστε μετά από σκέψη. Δεν είναι ότι την πετάσαι έτσι, το σκέφτηκε και λε δεν είμαστε. Από θα, στο, θα, στο αποδεί, θα στο αποδείξω. Μάλιστα. Ο Έλληνα, ο Καταριανό, όταν έρχεται και ξοδεύ Ωπα, περίμενε. Και... Ο ρατσισμό δεν είναι στον πλούσιο, τον καλό τουρίστα που έρχεται και τα αφήνει στη χώρα. Λέω, Εκεί καλό είναι και μετανάστη να έρθει και παράνομα να έρθει και α... πρόσφυγα όταν γουστάρει το ίδιο είναι. Ε, αυτό λέω. Ρατσιστέ στου φτωχού, στου ευρώμικου. Απριβώ, Και βασικά ε... στου κουρόχρωμου. Όχι, εδώ κάνουν λάθο σου λέω. Ο και ο Σαουδάραβα, άμα έρθει θα του κάνουμε τεμενάδε. Μα ίδιο ρούχο φοράει ο Καταγενό και ο με τον άλλο που πνίγεται στη θάλασσα που πήγε να πνιγεί με ένα πρόχειρο ρούχο. Είναι δυνατόν. Ναι. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα, καλό καλοκαίρι. Τι καλό καλοκαίρι να μα δουλεύει, το βλέπει αυτό για καλοκαίρι. Όχι, αυτό πού, είναι καλοκαίρι πού, για του φτωχού που λέμε. Πού, καλοκαίρι σε μια άλλη χώρα. Είναι καλοκαίρι η Ελλάδα. Όχι βέβαια. Λονδίνο αυτό, γίναμε. Καλοκαίρι. Ευρώπη βέβαια, Ευρώπη, όχι Ηνωμένη, Ευρώπη. Ευρώπη. Ευρώπη, αλλά όχι Ελλάδα. Πού το οφείλουμε αυτό, όχι δεν το περνάμε έτσι αυτό, πού το οφείλουμε. Στο Μω Ισή. Ποιο είναι ο Μω Ισή, μην μπει αυτό σε ένα μηδέν, ποιο είναι. 20 20 Στα λόγια του Άδωνη έρχεσαι. Στα λόγια του Άδωνη και του Χουσοχόηδη έρχεσαι. Μια προσωπική επιτυχία του Πρωθυπου Στρατεύθηκα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έναν πολιτικό ο οποίος είναι μετριοπαθής. Ε, έχει ένα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό δηλαδή που το συναντώ για πρώτη φορά σε, πολι σε πολιτικό. Ότι παίρνει τη σωστή απόφαση στη σωστή ώρα. Με τους σωστού ανθρώπους. Ε, ναι, αυτό να κάνει. Εκεί θέλει να είσαι από την αρχή. Κατάλαβα. Ε. Ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, Όπω είναι, είναι και τα κολαούζα, ρε παιδί μου τώρα ο απιά κολαούζο. Δεν θα όλε. Δεν έχει δώσει δικαιώματα. Παμάνε. Βέβαια. Λοιπόν, άκου είναι το του καπιταλισμού, είναι το του μια απάντηση όλα σε όλα. Στην τουαλέτα είσαι στο γόνατο το γραμμένα. Ε, όχι, όχι, όχι, είμαι αρακτός γιατί έχω έρθει από φυσιοθεραπεία. Με ευχάριστο τελείωμα yeah. ή την ξενέρωτη. Την ξενέρωτη, την κανονική είναι παιδί μου. Ε, εντάξει. Άμα. Την κανονική, εντάξει. Ε, ε, ε κατάλαβα. Είναι κατάλαβα να περνάει Τα η ώρα. Ε, ρε, μου, έχεις να παγωθεί με τον Κυριάκο. Είναι που τον κυριακ. ζηλεύουμε, που είναι και τυγκόμενος και ικανός. Και, και αυτό, και θα πάρει και την πόλη. Αν σ' ενδιαφέρει. Ποια πόλη, τη γνωστή πόλη, Ποια πόλη. Α, ναι, ναι. Έτοιμο είναι, καλά. Την Τρίπολη, θα πάρει. Την Έχει πόλη θα πάρει. Έχει ντύσει το βορίδι με φιλοσιά, παραλλαγή. Παρακαλώ. Εντάξει, πα στο χέρι. Αλλά εγώ πιστεύω ότι ο Κυριακό θα πάρει την πόλη. Τώρα που θα έρθουν τα πράγματα του στην Τουρκία, θα ναι. πάμε στην πόλη. Έχω ακούσει μαλακίε και μαλακίε γενικώ. Ακούω τον Άδεν Τακτικά, Γενικά, τον άντε, Μπογδάνο, τον Χρυσοκοίδη, όλου αυτού. Αλλά και εσύ την πετυχεσά σου την είχε. Εγώ ξέρω ότι ο υπουργό, ας πούμε, υγείας γίνεται αυτός που είναι γιατρός. Υπουργό Γεωργία είναι κάποιο... Αυτό όλα αυτά σου φαίνεται πολύ λογικά και πυργός γίνεται κάποιος που Ο Τραμπ δηλαδή άρα, ε. Άρα είναι πολύ okay. σωστό. Okay. Μπράβο, μαλάκα, η ζωή έχει πλάκα. <laughs> Ένα πολύ εδώ... καλό μάνατζερ δηλαδή. Ναι, Εκεί ναι, ναι, ναι, θα καταλήξει. Γενικώ είναι εδώ... καλή φάση πριν πει την παππούρα σου να εδώ... τη σκέφτεσαι, μην την πει έτσι απλόχερα. Εδώ όμω έχουμε ένα για όλα. Όπω είναι ο τελοπόνα ας πούμε, που είναι για όλου του πόνου, τριών του πόνου. Δηλαδή εδώ... για υπουργό τουρισμού, α πούμε, θα διαλέγαμε έναν τουρίστα σύμφωνα με τα λεγόμενά σου. Όχι, έναν επιτυχημένο επικοινωνία στα τουριστικά. Άρα έχει λογική ο Τραμπ. Oh, περίμενε, περίμενε, περίμενε. έκανα την αφαίρεση. Ήμουνα σε κράξω και Εμένα θα κράξει εσύ. Λίγο, λίγο, ρε φίλε, λίγο. Το, το σύμνιο, ρε φίλε. Το σύμνιο, ρε φίλε. Τέτοιο ξέπλυμα στον Τσιόδρα. Ούτε ο δεν έκανε, ρε φίλε. Είπαμε να πούμε. Τι είπαμε, εντάξει, σοβαρό ο Τσιόδρα δηλαδή. Αν είναι δυνατόν. Είχαμε πάρει <συμπάνε> κάτι εμβόλια εκείνη την περίοδο που είχαν περισσέψει, θυμάσαι. Είχαμε πάρει κάτι εμβόλια και εμεί και έχουμε μια υποχρέωση, καταλαβαίνει. Εντάξει, έτσι να το δεχτώ, αλλά τέλο πάντων. Και τώρα εκδικείται. Την αναπινάξαμε, την τρυπήσαμε, τη ρίξαμε με πυρηνικέ βόμβε, την κάναμε. Και τώρα μα εκδικείται. Μετά από 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια. Την διαταράξαμε εμεί απόστολε μέσα σε 400 χρόνια από την ανακάλυψη τη Αμερική. Πε μου τι θα έκανε εσύ όλο αυτό τώρα, η ύπαρξή σου. Τι θα έκανε εσύ χωρί ναρκωτικά. Δεν θα έβγαινε ημέρα. Δεν θα έβγαινε ημέρα χωρί ναρκωτικά και χωρί σε σένα. Το ναρκωτικό δεν είπα εγώ, δεν θα κρίνω ποιο ναρκωτικό διαλέγει. Σκέψω τώρα όλο αυτό το δικό σου χωρί την επίρεια. Είναι Δεν είναι... αντέχετε παιδί μου, σε έχω καταλάβει; Είναι βασικό συστατικό Σωπα, έλα, όντω. Η μεγαλύτερη εμόλυνση για το Βόλο Είναι ο ίδιος ο Δήμαρχός της Ας το διάλο, που ένας σήμερα. καθαρός άνθρωπος σαν, σαν τον ουρανό σήμερα <laughs> Που δίνει είναι τραπές, κάτι βροντές Έλα, καλό μεσημερι Ναι. Καλησπέρα, σε ποιο μιλάω, Σε μένα. Α, παίρνω εδώ και εβδομάδες και δεν με βγάζετε. Μήπω λέτε μαρτυρίε, Θέλω να σα πω το πρόβλημά μου. Ωραία. Η αδερφή μου με ζηλεύει. Ιστορικό γκόμενο. Όποτε υπάρχω σε ένα χώρο. υπάρχει να... σε χώρου γενικώ. Δεν αντέχει να, να βρίσκομαι κοντά τη. Φρομάται μήπω. Και δεν είμαι και αδερφή. Τι ομοφοβικά είναι αυτό, γιατί τη σχέση έχει. Δεν αντέχει να υπάρχει κάποιο άλλο στο χώρο κοντά τη. Έχει περισσότερη προσοχή από την ίδια. Α, όντω βρωμάται και σα προσέχουν όλοι. Κάπω έτσι, δηλαδή. Ε, πληθείτε. Πληθείτε και θα δείτε έναν άλλον άνθρωπο στο σπίτι σα, την αδερφή σα. Σα ευχαριστώ που με βγάλατε. Ε, είπατε τη μαλλική. σας σα τι να κάνουμε, <laughs> ε, Έγινα εγώ το κέντρο τη προσοχή, έτσι, δεν είναι. Γι' αυτό σε μηση αδερφή σου, γιατί πραγματικά έγινε στο κέντρο, όχι το κέντρο, όχι μόνο τη προσοχή, τη Αθήνα. Ομόνια έγινε. <laughs> C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, Λοιπόν, να σου πω κάτι. Έστω και ένα μικρό μαγαζί να κλείσει, ρε φίλε. Έστω και ένα μικρό. Ένα μικρό να κλείσει είναι κέρδο για τι μεγάλε εταιρείε. Δεν το καταλαβαίνετε αυτό. Ε, δεν θα να κλείσει αφού είναι προστατευμένο. Το αποβρούτζει το. κάθε μαλακεί. Κάθε πράγει. μικρή επιχείρηση. Βαράνε κάτι κανονάκια του κουντούκου, του κουντούκου. Άστο. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Το ακούω από χθε τη τηλεόραση, φίλε. Ότι η Κόσκο που είναι 10 χρόνια στο λιμάνι από την 1990. Η Κόσκο θα λε, όχι η Κο η κυρία Κόσκο. Όταν οφείλει σε μια επένδυση πολλά, θα σε Άρφιλαν με αύριο, κόσμο, αύριο η Λάνα Development να κάνει επένδυση στο ελληνικό. Ποτέ, τέλο πάντων. Και τι θα yeah. λες η Λάμβα έτσι με ένα θράσος, λες λέει συγνωρίζοντα φαντάρι. Λοιπόν, η κυριακόσκο είναι που πάει το κέρδος στην κοινά από το 90-92 που πήγε στι Δέσει 4. Εντάξει, πάρα πολύ καλά. Οιωτέ την πήραν οι Γερμανοί έχει 3% κέρδο. Οι τράπεζε γίναν ιδιωτικέ, παίρνουν τα σπίτια του ελληνικού λαού. Ε, όλες αυτέ οι εταιρείε που γίναν ιδιωτικέ φύλε και ενημερούν. Εγώ ο λαός, ο απλό ο λαό. Γιατί πάμε κατά διάολου. Μπορείς να μου το εξηγήσεις. Γιατί έτσι έχει προγραμματιστεί, Λυπάμαι. Φιλιά. Τσάω. Συγκλονίσκα με τους κότες του κότε στο σάκι γάμοντο. Λέω το κάτι. Η vegan τώρα με ποιον ήτανε με την αλεπού ή με το σάκι. Άσε, τώρα γιατί έχουμε κάνει με κι εμεί. Ε, hey, είμαστε yeah, πολύ το... επιτυχημένοι στη vegan κοινότητα. Τώρα φτίστε και στου αντισπιστέ και όλα αυτά. Άσε, με τώρα, εντάξει. Τα φοβάμε, τα φοβάμε. Που... Είναι, είναι ώρα να χτυπήσουν αυτή ότι ερενόμαστε τι κότε. Το βλέπω. Βράβωνε γιατί φουτάει αλεύρι αλεπού μπορούσε να φάει και μήλα και κεράσια. κεράφια, τρώκε τέτοια η αλεπού. Γιατί δεν έκανε βικανιά διατροφή αλεπού, και τι καημένε κοντούλετε. Άσε τώρα και αυτή πλεγμένη, Εχθέ ο άντρα μου με έβγαλε και με πήγε στη, στη γλυφάδα ε, να φάμε. Ήμασταν στη θάλασσα, φάγαμε. Ε, ψάρι. Η κυρία Πακογιάννη δεν άκουσε ότι υπάρχει έξαρτη τη οικογενειακή βία. Να ακούσει η γυναίκα μου ότι έχει πάει για ψαράκι, πιο για ψαράκι. Δεν λέει τουλάχιστον πήγα για σουβλάκια. Να με πλακώσει του κλοτσέζου, να με φτιάξει μαύρο στο ξύλο. Καλά, ψάρι Μη είναι λέει. και η μαρίδα. Δεν είναι και καλά όλα τα ψάρια κρυβά. Είναι και η μαρίδα. Πήγαινε ούτε, για μαριδάκι ούτε, κάπου. Τέλο πάντων, ούτε για μαριδάκι δεν μπορώ να την πάω καλά για... για μαριδάκι στο καβόρι. Πε αυτό είχε μόνο, πήγα μαργά. Αυτό πάντω δείχνει. Πειλάω σοβαρά τώρα. Αυτό δείχνει ότι οι άνθρωποι είναι εκτό τόπου και χρόνου τελείω. Ότι εμεί του είχαμε στο μυαλό μα εντό τόπου, μάλιστα. Συγχαρητήρια. Γεια. Έλα, βεφλαρακή. Έλα, ρε. Έλα, Τι είναι οι μαφίε άνθρωποι που λέει ο θύμιος αλλιώ, ο Χρυσοκοπήδη δήλωσε ότι πήρα 15.000. Θύμιος και μαφίε δεν πάει μαζί. Ανακάλεσε, παρακαλώ. Τι πα... λέει ο θύμιος να πούμε ότι πήρα. Μα είναι ο... δυνατόν δε... τώρα, σε παρακαλώ. <laughs> Έχεις ακούσει το θύμιο, έστω και μία φορά. Να λέει παγκόσμια. Yes. Όχι ρεφίλε. Άρα... ο χρυσοχοίδη, είπε τι πατριέ του χρυσοχωρή, είπα, όχι τι παγιαία που είπε ο θύμιο. Α, δεν να μιλάμε για τι παπάλιέ θα... που λέει ο θύμιο όλη την ώρα. Συγνώμη. Ε, παιδί μου για τι παγιάζ που είπε ο χρυσοχολογείο ότι πήραν 15.000, Αλλά ο θύμου είπε το άλλο. Περιμένω ανατακέχε και τέτοια. Δηλαδή τώρα εγώ που το άκουσα αυτό τι να υποθέσω. Ότι έχουν αρχίσει να ψηλοριμάζουν συνθήκε και περιμένω ανατακέσαι και τέτοια, ότι ήρθε η ώρα πλέον το κουκουρένα αρχίσει να αναλαμβάνει, ξέρω εγώ και Α, oh, καλά και εσύ, παιδί μου, ηρέμα, είπε μια μαλλιά, το έκανε και εσύ. Αυτό α, ποιος Αυτός <laughs> <που δίνσε laughs> πρώτος, είναι αλήθεια.